που εμεί οργανώσαμε, διαφύλαξη για τους συμμετέχοντες. Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν τους φακέλους των άλλων και στην προεπιλογή και τώρα που είμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση. Δεν έχει υπάρξει δημόσιος διαγωνισμός που να έχει τέτοια και τόσα επίπεδα ελέγχου. Σπανή, σπανή, έκαμα μου, έκαμα μου μια βαρακά με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Είναι ένας διαγωνισμός που τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναδεί. Το ελληνικό δημόσιο έχετε μάθει τις εξέλιξεις με την αποχώρηση Καλογρίτσα. Έμειναν τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη μόνα τους να μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικώς όπως πρέπει. Τα γλιτώνει και αυτός ο φίλος του Καλογρίτσα που τα έχει βάλει ως εγγύηση για να πάρει ο καλογρίτσα στην άδεια που τελικά. Δεν την πήρε και έτσι μένει εκείνο το 40 λεπτό, το αρχικό που είχαν δώσει ω παράταση για να προλάβει να προ... το πρωτόκολλο για να κάνει τη σχετική αίτηση. Και έτσι μένει και αυτή η αλλαγή του νόμου που είχαν κάνει αρχέ Αυγούστου. ότι μπορεί ο εργολάβος να έχει και κανάλι. Και έτσι μένουν όλα αυτά που έχουν υποθεί για τα περίφημα βοσκοτόπια. Λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά, κύριε Φωτίνλα. Λυπάμαι ειλικρινά. Διότι υπάρχει εδώ πέρα το φαινόμενο του τεχνητού offside. Έχετε βγει πολύ πιο μπροστά από τη γραμμή άμυνα. Διότι πρέπει να σα πω ότι έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο, πραγματικά και τα ηρωνικά σχόλια για όσου μιλάγανε για βοσκότοπου και για γίδια. Διότι έχουν βγει τα δημοσιεύματα τη καθημερινή προδιετίας που αυτή τη συγκεκριμένη έκταση την τίνει και την περιτυλίγει με το success story του κ. Σαμαρά. Και μιλάει για επενδύσει 1,5 δι που θα πάνε εκεί. Και έρχεστε εσεί σήμερα, μην έχει προηγηθεί. Αυτή η δημοσίευση και μιλάτε ακριβώς στους ίδιους τόνους. Αυτά ας πως θα αποσκοτώ και επιτρέψτε να καταθέσω στα πρακτικά το σχετικό δημοσίευμα το οποίο είναι από το 2014 και ακριβώς μιλάει για αυτή την έκταση και ε, την εντάσση στην δυνατότητα των μεγάλων επενδύσεων κτλ. Τούτον Τού δοθέντων. Τούτον δοθέντων. Πολύ ωραία σκέσε ο τσακαλώτο Μύτη γιατί τούτον δοθέντων <Τοί». Τοί>: <δωθέντων">. <dil> <Τοί> Τούτων δοθέντων έχει αλλάξει το ήδη ρευστό τηλεοπτικό και πολιτικό. Κυρίω πολιτικό είναι, αν το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει βεβαίω. Έχει αλλάξει α, άρδιν μέσα σε μ, μ, μ... μία μέρα. Γιατί περιμέναμε ποιοι θα δώσουν, ποιοι δεν θα δώσουν. Οι τρει έχουν δώσει. Η Κυριακού, ο Κυριακού Αλαφού Μαρινάκης δεν έδωσε ο Καλωγρίτσα. Οπότε μπήκε ο Σαββίτη πριν λίγο, έκανε δηλώσει που λέει Θα δώσω. Λάβει και ένα εάν κάποια στιγμή, αν βρεθεί κάποιο από αυτού που δεν έχουν κανάλι να συνεργαστούμε. Ρευστά, σα τα λέμε αυτά για την ενημέρωσή σα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δημοκρατικέ διαδικασίε και οι διαδικασίε διαφάνεια, έτσι όπω η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα έχει ξεδιπλώσει, προχωράνε κανονικά, αλλάζει το τηλεοπτικό τοπίο. Να δείτε πόσο αλλαγμένο θα είναι σε 90 μέρε. Χτυπιέται η διαπλοκή και κυρίω οι ολιγάρχε δεινοπαθούν έτσι όπω το είχαν ονειρευτεί. Τούτον δοθέντων, από τον Ευκλήρη Τσακαλώτο. Τούτων δοθέντων, τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά. Να επηρεάσουμε τα πράγματα Ότι το έχω πει και άλλες φορές Ότι η νέα αριστερά που θα πρέπει να χτίσουμε Θα είναι πιο πολύ σαν την αλεπού Και λιγότερο, λιγότερο σαν το σκαντζόχερο Τη βράγκα μου στη λίμνη Και ποιο να μου την πλύνει Και ποιο να την απλώσει Στον ήλιο να στεγνώσει Διαγωνισμό με τέτοιο έλεγχο Δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο Σε ποια έγκυνει η αξία Πο να τη σιέρωσει Και η νέα αριστερά Την δώσει Και ποια να τη διπλώσει Έχει χέρι Κυριάκο. Μήνα υγειο Κυριάκο με αυτό το σύνθημα κλίμα του καλώτα. Μαζεύκαν οι αριστεί του ΣΥΡΙΖΑ, κομματεί αλλιώ. Η αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά, αλλά υπάρχουν κάποιοι πιο αριστεί, 53, 2 δεν θυμάμαι θυμάκώ. Ξέρουν αυτοί ποιο είναι. Εμπάσει περιπτώσει μαζεύθηκαν κάναν εκεί μια προσυνδεκή διαδικασία γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πάει για συνέδριο και πρέπει να τεθούν τα θέματα. Και όπω ακούσατε τούτο δεθέντον τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά ως αριστερά μάλλον ήθελε να πει, δεν ξέρω ο τσακαλώ του, αλλά το είπε έτσι ωραία. Αυτό που ακολουθεί είναι πιο ωραίο, γιατί το διατύπωσε έτσι ακριβώς, δεν έχουμε πέμβει καθόλου, όπως τα ακούστε δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά όπως έλεγε και ο George Orwell στη, στη Pharmato Zone, μερικ, όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά, αλλά μερικέ κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Hey! Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. <Κι> γρονον, δι, <Κι> διμράκα, Όλες οι κανόνες είναι ίδιες αλλά ίσες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Το ύπο για τις κανόνες οι οποίες είναι πιο ίσχες από τις άλλες Πάντα για τις κανόνες Ευκλήτης ακαλότος ηγείται αυτού του σχήματος των αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ Και επεξεργάζεται θέσεις και κανόνες για να πάνε στο συνέδριο να τοποθετηθούν για τα ΔΕΟΝΤΑΚΑΠΟΥ Εκεί θυμήθηκε και τον Σιμίτη Τού των δαθέντων, τι μπορούμε να κάνουμε αριστερά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 Καμηρική πραχά Τη νέα αριστερά Στη λίμνη Και ποιον να μου την πλύνει σε ποιον να την απλώσει Ο Αλέξης Σύπρας Στον ήλιο να στενώσει Και πια έγινει αξία Ποναδίς η Τη νέα αριστερά Την δώσει Και πια να την δίπλωση. Αριστερά που θα πρέπει να χτίσουμε θα είναι πιο πολύ σαν την Αλεπού, που ήταν το μοντέλο του Σιμίτη Αυτό, Ακριβώ. νομίζω ταιριάζει απόλυτα και το αριστερό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα κάνουμε το εξή λάθος όλοι μας κάνουμε κάποια συγκρίση με τον Ανδρέα Παπανδρέου την εποχή του 81, όχι υπάρχει σύγκριση με το Πασόκ αλλά με το Σιμιτικό Πασόκ θα καταλάβετε τώρα έχετε ακούσει πολλέ φορέ και από, εδώ και από Και κανάλια με άδεια χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για την αριστερά, για το σοσιαλισμό του 21ου αιώνα εννοείται. Γενικότερα η λέξη αριστερά παίζει πολύ. Ο Παπανδρέου δεν χρησιμοποιήσει αυτή την, αριστε... αυτή την ορολογία για την αριστερά, τη χρησιμοποιούσε όμω πάρα πολύ ο Κώστας Σιμίτης. Και επειδή μα τον θύμισε ο Τσακαλώτος έκανε και τους ε, γνωστούς συνειρμούς και συνδυασμού. πάρτε τον πρωτοπόρο καθοδηγητή Σιμίτη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά, οι, οποία, οι οποίοι λένε, δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Η μέσα στο χρόνο, κι ο μύθος να σου ανήκει, είναι των ματιών σου οι κύκλοι. Κύκλους. Οι οποίοι γυρνάνε πώς. Τι. Γυρνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώ. Έτσι. Τον κόσμο. Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά τη ευθύνη. Και αυτή η αριστερά τη ευθύνη είμαστε εμεί. Εδώ θα μείνει για πάντα. Τόσε στο το, το περάσμα σου φωτιά που αναδει마θειά σου. Κόμμαντάκι και συνήθεια. Ένοτο το οποίο μα διδάσει σοσιαλιστική θεωρία. Στο χέρι σε έναν σοσιαλισμό τη πράξη. Ελλάστε έγινε μέρα. Μην τασαι να δρήσει. Μυστικά σου ψυρίζει. Να σηκώσουμε ψηλά τα λάβαρα τη δημοκρατία, τη διαφάνεια του Σοσιαλισμού. Τασταση του μαντάρε. Ταστατα βιτόρια σύμπνε. Μιλιά Εμεί σοσιαλτέ. Σώσε το πέρασμα σου Φοτιά Πάντα ματιά σου Κανοτά Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξή πώ όταν περνάω τα σήμερα είμαι εντάξει και όταν είμαι μέσα στα σήμερα είμαι χάλια. Σιμίτη. Δεν βρίσκεται ομοιότητες μεταξύ καλό του σιμίτη. Καταρχήν τα ελληνικά τους, τα σαρδάμ που κάνουν, τα κομπιάσματα... Από άλλε αφετηρίες ξεκινάνε, αλλά καταλήγουν στο ίδιο τελικό θεϊκό αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμω ομοιότητε μεταξύ Τσίπρα και Σιμίτη. Εμεί τι εντοπίσαμε, όχι ακριβώ, είναι λίγο πιο μπροστά ο Σιμίτη, γιατί μιλάει και για επανάσταση και για σοσιαλισμό. Χρησιμοποιεί περισσότερε φορέ αυτέ τι δύο ορολογίε. Το ξέσκισμα όμω τη λέξη αριστερά την έχει κάνει τόσο ωραία και ο Τσίπρας και ο Σιμίτη. Από εδώ και πέρα θα του ακούμε μαζί, γιατί νομίζουμε ότι ταιριάζουν απόλυτα. Ο Βασίλη Λεβέντη, να περάσουμε στο, σε ένα άλλο θέμα. Έκανε μια δήλωση ότι κάποιο τον προσέγγισε να του δώσει 10.000 για να του βγάλει μια. Ζήτησε από τον Λεβέντη 10.000 για να του βγάλει μια δημοσκόπηση που θα τον εμφανίζει με 7-8% και καλά δεν τα έδωσε ο Λεβέντη, άρα έχει αυτό το ποσοστό, αλλά δεν θέλει να πληρώσει. Ε, όλοι νομίζαμε ευρώ. Τελικά δεν ήταν ευρώ τα 10.000. Στη Θεσσαλονίκη με πλησίασε ένα και μου ζήτησε 10.000 άρθρα για να δείξει το κόμμα 7 με 8%. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία που κάνετε. Ναι. Τι κάνει αρχηγό κόμμα νεα. Και μου ζήτησε 10.000 άρθρα Παρά να πάρει άνθρωπο. Παρά να πάρει άνθρωπο. Τζέναντζέ με τί βραγκά. Περίμενα 40 χρόνια εγώ για να αποτελέσω τσόντα στον κύριο Τσίπρα. Αλήθεια. Αλήθειε μόνο με τον Βασίλη Λεβέντη, με τι συνεντεύξει που δίνει στα κανάλια με άδεια ή χωρί. Όπω έχετε μάθει, δεν παίρνει ο καλογρίτη σα, αποσύρεται, δεν έχει τα λεφτά. Όχι δεν έχει, χάνει και τρία εκατομμύρια γιατί ως, ε, οι προκαταβολέ που έχουν δοθεί δεν θα γυρίσουν πίσω, τις κρατάει το δημόσιο ταμείο. Σύν ότι ανεβαίνει το ποσό που θα μοιράσει ο Τσίπρα στου φτωχού γιατί είχε πει 245 τώρα. Μπαίνουν άλλα 10 εκατομμύρια γιατί ο Καλογρίτσας σχεδόν 50-51 πόσο ήταν, ο Σαβήτης σχεδόν 60-61 Οπότε τυχεροί φτωχοί αναξιοπαθούντες αυτού του τόπου που θα πάρουν τα ποσά που ο Αλέξης Τσίπρας πήρα από θα τα πιστεύουν, Υπάρχουν άτομα που τα πιστεύουν κανονικά και θα τα δώσει στους αναξιοπαθούντες που έχει δημιουργήσει και η πολιτική Αλέξη Τσίπρα και η πολιτική των προηγούμενων βεβαίω. Ε, έτσι λοιπόν δεν στέκουν και όλα αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για δοσοληψίες, καλογρίτσα, κυβέρνηση, παπά, τσίπρα Θέλανε ένα δικό τους επιχειρηματία, κατά δικό τους, όχι ότι δεν είχανε, κατά δικό τους για να ελέγξουν την ενημέρωση του ελληνικού λαού Δεν ισχύουν όλα αυτά, άλλωστε από την Παρασκευή έχουμε μεταδώσει, δεν έχει καμία πολύτο σχέση ο γιος με τον πατέρα Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο λιός του εργολάβου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστεί. Νομίζω ότι όποιος διατυπώνει τέτοιου τύπου ισχυρισμούς θα πρέπει να μπορεί και να τους τεκμηριώνει. <ΣΤΕ> τι δηλαδή τι μας δε, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και <ΣΣ2> <τίποτα> την Αττική. Δεν είναι θέμα, να μου πείτε, Σχέση όταν... Μας λέτε δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την Αττική. το θέμα, να μου πείτε. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν έβλεπε θέμα ο παπά την Πέμπτη που έδωσε τη συνέντευξη στα παραπολιτικά από εκείνη και το σχετικό απόσπασμα. Δεν υπήρχε θέμα. Τελικά υπήρξε θέμα. Άρα δεν έχει σημασία. Έχει σημασία πώ θα βλέπει ο ηγέτη. Ο ηγέτη δεν βλέπει θέμα. Όλοι εμεί εδώ γενικότερα βλέπουμε πολλά θέματα και κύκλους Όπω ακούσαμε το απόσπασμα από το Αθάνατο ρεπορτάζ του Ντίνοπουλου. Στο απόσπασμα με το σημείτι 211 208 200 τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένουμε Πολύ μεγάλη χαρά ξέρετε ποιο. Να πείτε ό,τι θέλετε Τα βοσκοτόπια σας όσοι τα είχατε προετοιμάσει Για άδειε, τελικά δεν ισχύουν ω εγγύηση σε φίλους για να πάρουν άδειε, Τελικά δεν ισχύουν SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 Και στην ηλεκτρονική διεύθυνση δεχόμαστε μηνύματα Σ GR. Ο Μάριος Καγγή ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξη Τσίπρας ω σοσιαλιστή, παίρνοντα γραμμή από έναν άλλον παλιό πολύ καλό σοσιαλιστή, μα λέει για κάτι που δεν θα το κάνανε, αν τελικά όμω το δέχονται. Απαγορεύουμε εμεί οι σοσιαλιστέ τι εξαγορέ κόκκινων δανείων από διεθνή φαντ που έχουν στόχο να κερδοσκοπήσουν στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών και τη ελληνική οικονομία. Ω προ το ζήτημα των πληστηριασμών που είναι κρίσιμο. Ένα πράγμα δεσμευόμαστε Εμείς οι σοσιαλιστές Οι ελληνίδε και οι Έλληνες Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Θα κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους Συντρόφισες και σύντροφοι Ο σοσιαλισμός είναι η συνεχής αλλαγή Καλύτερα πάντα για same din mata Και νέα αριστερά Στη λίμνη και ποιο να μου την πλύνει σε ποιο να την απλώσει Στον ήλιο να σκένοσει Και πια εντύνει η αξία Ποναδίς Και η νέα αριστερά Την δώσει και πια να τη διπλώσει Γεια σας. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές και αγωνίστριες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τούτον ταυτέντων. Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Όπως έλεγε και ο George Orwell στη, στη Pharmato Zone, όλες οι κανόνες είναι ίδιες, αλλά ίσχες, αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσχες από τις άλλες. Που επίσης είναι ίσχες γιατί μιλάμε για κανόνες και όπως ξέρουμε όλες οι κανόνες είναι ίσχες και από τις πιο ίσχες. Αλλάζει το στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, θα αλλάξετε το ποσό γιατί οι τυχεροί είναι πάρα πολύ και θα πάρουν 10 εκατομμύρια παραπάνω αντί για 2,460, 2.56. Ο διαγωνισμός λοιπόν που έληξε σήμερα έδωσε ένα απροσδόκητα υψηλό τίμημα 246 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα σημαντικό ποσό στην περίοδο της κρίσης το οποίο δεν είχαμε προϋπολογήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού τα 2 τρίτα μέχρι τέλους του χρόνου και το υπόλοιπο ένα τρίτο μέχρι τέλος του 17 δεσμεύομε σήμερα ότι μέχρι το τελευταίο ευρώ αυτών των χρημάτων που εισρέουν στο Δημόσιο Ταμείο θα κατευθυνθεί. Σε έκτακτε δράσει για τη στήριξη ευπαθών ομάδων για τη κοινωνία που το έχει ανάγκη. Τα μοίρασε. Τα μοίρασε τότε. Πόσο μάλλον τώρα πρέπει να ξαναγίνει μοιρασιά, να ξαναβρούμε ποιοι είναι οι ανεξιοπαθούντε και οι κοινωνικέ ομάδε που έχουν πληγεί και από την πολιτική Τσίπρα, για να δούμε πώ θα μοιραστεί. Αν κάτι γίνει, Φίγιο Ζαβίδη και μπει ο έχει νομίζω άλλο ένα εκατομμύριο παραπάνω. Οπότε πρέπει να μην βιαστεί ο Τσίπρας, να κατασταλάξει το ποσό για να μην εκτεθεί μην λέει άλλα και τελικά συμβεί κάτι διαφορετικό δεν είμαστε για τέτοια τώρα που ανεβαίνει το κασέ και θα είναι πολύ τυχεροί και θα πάρουν πολλά περισσότερα από τα προηγούμενα η Τώρα Μπακογιάνη προσπαθεί να περιγράψει τι ακριβώς γίνεται στα εξάρχεια και δεν τα καταφέρνει Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ ήταν τη νέα γενιά και φαντάζομαι δε... και εκεί θα μου το αναγνωρίσετε αλλά επιτέλους δηλαδή, είναι νέα παιδιά όλοι αυτοί οι μπαχαλάκιδες είναι νέα παιδιά όλα αυτά τα παιδιά του Ρουβίκονα τα οποία είναι πολύ συμπαθητικά διότι τελικώς είναι και της ελεύθερης οικονομίας από ό,τι κατάλαβα ανοίξανε μέσα στο, στο Vox μια καφετιέρα μια καφετιέρα την οποία ε, ε, πώς το λένε ε, ναι, μια, ένα μαγαζί από το οποίο παίρνουν και έσοδα Καφετέρια το λέμε όλοι. Η καφετερία ακόμη καλύτερα. Η καφετιέρα δεν το λε, αλλά δημιούργησε μια ωραία εικόνα, να είναι τα παιδιά του ρουβίκνονται που τα συμπαθεί τώρα και να είναι μπροστά σε μια καφετιέρα. Οι κουτί που ανοίγουν το κουτί και βγάζουν τη συσκευή ή μπροστά στην ίδια τη συσκευή, καφετιέρα πάντα και πατάνε το on-off και βγαίνει ο καφέ. Κάπω έτσι το έχει αντιληφθεί η τώρα Μπακογέννη. Το δεχόμαστε όπω είναι. Σήμερα γίνεται μια έκθεση κάτω στη νίκη, ο δημόσνια αγίου Ιάννη Ρέτι, μα προσκαλεί. Στην έκθεση σκίτσου με τίτλο Το Μετέωρο Βήμα, Έκθεση Σκίτσων για το Προσφυγικό. Πολλοί σκιτσογράφοι εκθέτουν τα σκίτσα του με θέμα όλα αυτά που βλέπουμε στο Αιγαίο και όχι μόνο, και στου διαδρόμου του Βαλκανικού με του πρόσφυγε. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κοκκινιώτη καλλιτέχνη σκιτσογράφου Γιάννη Καλαϊτζή. Συνδιοργανώνεται με τη Λέα Σχελίνων γελιογράφων, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ένωση Συντακτών Υμ στη μεγάλη αίθουσα του πολιτιστικού πολυχώρου νίκιας Μάνος Λοΐζος. ]ancyτλοί. Έλα μόλι. Αφοστόλι μου, όταν λέει μακριέ, βγάλει τον από την Βρίδα. Και επειδή είναι από το πόνο και στην πλάτη του πρέπει να έχει και μπαταρία. Σε ένα μόλι τι πρέπει να σε κάνουμε όταν λε μαλάξει, some, <tach <tach <tach να μην σου εικόνα το τηλέφωνο. Δεν θα γνωρίζω να άμα δεσμεύσουν να σημασία δεν σου το τηλέφωνο. Όποτε λε μαλλέ, δεν θα είμαι γνωριστεί ποτέ. Αφού είμαστε στη μαλλακή όλη την ώρα. Και να ξαναδεί, Μανάρι μου, αν δεν ήταν τόσο οργανωμένο, θα μπορούσα να είναι και αληθυνό. Αν δεν ουρλιάζατε όλη το ίδιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τι αφιλητικέ, τι.. Θα σα πω κάτι. <ΣΣΣ> Υπάρχει σχέδιο εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σου το πω και οργανωμένο μάλιστα. <ΣΣ> ναι. Ναι, ναι, ναι. <ΣΣ> και συνεργασία τώρα. Για να μην το κοροϊδευόμαστε, κουκουέ Νέα Δημοκρατία. Να τα λέμε. Γιατί <ΣΣ> αφού θα καταλήξουμε εκεί να κάνουμε το γύρο γύρω όλο. Και όχι μόνο κουκουέ τώρα για να το ανοίξω λίγο. Ολωνών με τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο. <ΣΣ> <ΣΣ> είναι οργανωμένο. Όλοι, παιδί. Είναι όλοι κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει καλά και τον πολεμάει άλλοι και θα πέσει. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Λοιπόν, άκουσε. Είσαι υπέρ τη ύληση του Στέφανο Χίου, αλλά Εάτε Σάπ δεν μου απάντησε. Θέλω να μου ξαναπαντήσει. Δεν θα... καταλαβαίνω αυτή τη μνημονία δε... δε... με το συνάδελφο ε, σύντροφο Στέφανο Χίο. Δεν είναι σύντροφο μου ο Χίο. Πραγματικά με χωρίζει άβυσο με τα χρυσαυγήτικα παραλυρήματα που κάνει, αλλά λέει πολλέ αλήθειε. Και ποιε είναι αυτέ οι αλήθειε, θα θε να με ρωτήσει και θα σου πω αμέσω. Ξέρει εν... κάτι, α το παίξουμε ε, κανονικά. Ποιε είναι, είναι, είναι αυτέ οι αλήθειε. Τα πρωτοσέλιγα που λέει, τα περισσότερα είναι αλήθειε. Τα χρυσαυγήτικα όμω τα παραβλέπει. Αφού είναι σωστά τα περουσέλητα. Αй, παράτα μας. Άντε, χυλός. Φίλιστα. Το χυλό για φαγητό, Έτσι. όχι για μυαλό. Λοιπόν, Φίλιστα. να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται, όλα καλά. Όλα καλά, εσύ. Χαίρομαι για σένα. Και εγώ χαίρομαι για σένα. Ραδιφωνική φωνή, τι μένει, ξέρει, τύπου Radio DJ, τσαφώ όλου και τέτοια, για πε. Μα είχατε μισθεί πρώτη εκπομπή τη σεζόν ότι θα κάνετε κάποιε αλλαγέ στην επικοινωνία με το λαό και στα αιτήματα. Α, είμαστε λέμε και μαλλκύε, είμαστε Σιριζέι. Τα λέμε και δεν τα εννοούμε πολλέ φορέ. Λέμε και δεν τα εννοούμε. Ε, τι καλά. Σιριζέι, εντελώ. Τελείω Σιριζα, Σιριζα. Πρώτη φορά αριστερά. Ένα χρόνο από τη δεύτερη φορά αριστερά. Αυτέ οι φωνέ πώ κάνανε καρι Και του άκουγε ο κόσμος εκεί σαν μαλακισμένα Και ακούς Είχο. τη φωνή, την ψεύτη και την ποσταρισμένη Και πει εκεί έπαιρνες τηλέφωνο να παραγγείλεις το τραγούδι; Μια χαρά την κάνεις όμως τέτοια φωνή ε, Την έχω μελετήσει, ναι βεβαίως Διότι είσαι και πολυτάλαντος Θα μου πέφτα. Να πω. Έλαγω, τι θέλει, δεν σου πω για να σα πω, Θα πει τηλέφωνο και συστάμε με 10 θέματα. Πώς... Η μερίζει αδιάταξε πια. Νιώθω πώς... να πούμε σε να, πώς... να πρέπει να δώσω συνέψει τύπο. Πόσα πώς... trailer γυρίσατε για την πληροφία ενό φρέμεια. πόσα να γυρίσουμε. Αυτό με τα πόδια. Όχι, δεν είναι δικό μα αυτό. Αυτό είναι του καναλιού. Απλά ήταν λίγο πώς... αστοχία θα το έλεγα. Τα πόδια είναι δικά σου. Σου φαίνεται μπορεί δικά μου τα πόδια αυτά. Αυτά τα πόδια για ένα δικά. Μπρόνυ τρει λοιπόν να Αυτά εδώ με τα τσαρούια, δεν είναι δικά σου. Σου μοιάζει δικό με αυτό το αδύνατο το πόδι. Δεν πέρα όλα γανατό, το πέτυχα. Έ, δεν είναι δικό. Mm. Κάνατε Επανάσταση εχθές και σε εμάς δεν είπατε τίποτα. Εμείς κάναμε Επανάσταση. Άντε ρε Αποστολή. Τι εμβάζει. Τι... Τη μεγαλύτερη Επανάσταση του Μπικουτή είναι που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Κωτικά εμβατίρια ήταν αυτά. Θα ζωμάζει, μπορέ. Να καταστρέμουμε λίγο έτοι... το κίνημα. Τι να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στο δρόμο. Ποιο δρόμο, παιδί μου, γι' αυτό θα βάλουμε για να βρείτε στο δρόμο. Με τα βάλουμε για να μείνετε εκεί να κούται ραδιώμφων να μην βγείτε στο δρόμο. Να σου πω εγώ όμω με άλλε εδρωμέ σα συναδέλφισε καταλήγουμε στο εξή ότι για πρώτη φορά ο σταθμό μας, μας οδηγεί σε σύγχροση. Διότι πρόσεξε! Το πρωί προηγαίνει ο Μπάρπα, εκείνο το σεξουαλικό άτομο που παίρνει τονοτικό το για το Και μα παροτρύνει όσο μπορούμε να τα μαζέψουμε να σηκωθούμε ένα φύγουμε από την Ελλάδα. Ναι ή όχι. Αλλά μετά βγαίνετε εσεί πάλι και μα ξεσηκώνετε. Καλά, παιδί μου. Και σε ένα ξενοδοχείο πα. Στα δωμάτια δεν μένουν όλοι οι ίδιοι μέσα. Δεν είναι όλοι οι αυτοί που μένουν στα δωμάτια. Που, άλλα πράγματα κάνει ο ένα στο δικό του δωμάτιο. Άλλα κάνει ο άλλο στη Σουήτα. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Αλλά ακούγεται και μια που λέει να οργανωθούμε, ρε παιδιά, να οργανωθούμε. Γιατί να οργανωθούμε, παιδί μου. Τι θε, μια σε ένα ραδιόφωνο. Η είναι αρχή του φασισμού. Αυτά θέλετε. <laughs> Αυτά θέλετε. Πόσα τη ξεσηκωνόμαστε, εσεί τι ρόλο θα παίζετε στον κόσμο. θέλουμε θα κάνουμε. Δεν λογαριασμό. Τι θα κάνετε στο ξεσηκωμό, εσεί. Τι ξεσηκώστρε. Α, πιο πολύ από ό,τι είσαστε, έτσι. Δεν είμαστε ξεσηκώστρε, ανάφτε είμαστε τώρα. Εγώ νομίζω θα μείνετε χωρί δουλειά, ρε. Δεν σα συμφέρει. Τώρα είμαστε ανάφτε. Χωρί δουλειά εμεί, με αυτή την κομοδία στη χώρα ξέχνατο. Με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Να τα λέμε αυτά. Πρέπει να τα λέμε. Τα λέει ο Νίκος ο Παπά από το βήμα τη Βουλή. Προχτέ τα έλεγε, αλλά πρέπει να τα επισημάνουμε και εμεί. Γιατί ο ρόλο των Μουμέ είναι αυτό να μεταφέρει και τι καλέ όχι μόνο τι αρνητικέ και τη μιζέρια και τη μύρλα. Μια καλή είδηση τώρα για ένα γεγονό που συνέβη. Μαζεύτηκαν οι παρετηθείτε μαζί με τον Μπογδάνο, τον Τατσόπουλο, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, το θανάσχημονά. Και είπαν εκεί τα δικά του με την ευκαιρία συμπλήρωση ενό έτου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ε, περίπου φαντάζεστε τι θα είπανε. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα. Ο ήχο δεν είναι αριστός αλλά νομίζω αξίζει να κάνετε τη σχετική υπομονή. Δυναμώστε και λίγο. Ο Μπογδάνο θα ακούσετε άλλωστε και τα Τσόπουλο. Μιλάει ο Μπογδάνο καταρχήν για το ενωμένη αστική τάξη, που, το ευρωπαϊκό μέτωπο που πρέπει να διεκδικήσει θέσει σε κοινό κομματικό συναστισμό όσο κουλό και αν αυτό σε ορισμένους ανθρώπους ομπλήν από νηθώματα μέσα στα προανάφερθέντα κόμματα για να μην υπάρξει ούτε ελάχιστη ελπίδα σε ανθρώπους τους τύπους να ξαναπάνουν εκλογές. Θεωρείς <Ρελευτεί Ρελευτεί Ρελευτεί Ρελευτεί> δεδομένο, <Ρελευτεί> δεδομένο <Ρελευτεί> ότι όμως δεν είναι τέτοιες μάρες θα ξανακέντει ότι δεν θα συσπήρωνε όλοι. Πάμε για μία και μόνη φορά στην ιστορία της χώρας τα αστικά κόμ Σε αυτόν εδώ το τόπο να πάρουμε με ποσοστώσεις, με συμφωνίες οι οποίες βασίζονται σε αριθμούς, να πάρουμε την εξουσία, να φτιάξουμε τη χώρα, μετά ξανανάχνουμε πιο Το Ευρωπαϊκό Μέτωπο, τα αστικά κόμματα πρέπει κάτι να κάνουν να πάρουν την εξουσία από τους αριστερούς. Η κομμωδία της χρονιάς θεωρούν αριστερό το ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί που βρίσκονται πιο δεξιά από το ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ και θεωρούν αριστερό και επικίνδυνο για τη χώρα, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε να δράσουμε όλοι μαζί. Μα να πούμε και στον συνάδελφο Μποκδάνο και σε όλους αυτούς, ότι από το 40 και μετά... Η Ενωμένη Ευρώπη κυβερνάει, τα ευρωπαϊκά κόμματα, τα αστικά κόμματα κυβερνάνε και έχουν κάνει την Ελλάδα σε αυτό το μπάχαλο. Την έχουν φάρει σε αυτή την κατάσταση, με την υγεία τη γνωστή, με την παιδεία τη γνωστή, με τα δημόσια έργα τα γνωστά. Αλλάζαν οι εκφάνσει και οι βιτρίνε κάθε φορά, ανά δεκαετία συνήθω. Αλλά όλε αυτέ τι δεκαετίε αυτοί έχουν φέρει τη χώρα, εδώ που την έχουν φέρει τώρα. Δεν έγινε τον τελευταίο χρόνο, ούτε τα τελευταία δύο χρόνια. Και ο Τατσόπουλο με πολύ καλά λόγια για του Ηριζέου. Συμφωνώ ότι πρέπει να δημιουργηθεί χτες ένα ευρωπαϊκό μέτωπο. Ένα ευρωπαϊκό μέτωπο λοιπόν που θα κρατήσει ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να κρατήσει όλοι, δυστυχώς ιδεολυντική πάνω και στη Νέα Δημοκρατία. Και δυστυχώς ο Μητσοτάκης μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τα θαραλέα βήματα που περιμένουμε οι περισσότεροι. Δεν τα έχει κάνει ακόμα. Δεν έχει απαλλαγή από αυτού του μαλάκες. Φεύγουνε μόνοι τους. Σιγά σιγά όταν απαλλαγεί λοιπόν από τα μαρύδια της Νέα Δημοκρατία και στραφεί προς το κέντρο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να διώξουμε αυτούς τους ηλίθιους. Αλλά με κανέναν τρόπο δεν θα διώξουμε τους ηλίθιους αν δεν βάρουμε την πλειοψηφία και εκεί πια αρχίζουμε να μιλάμε για τον τετραγωνισμό του κύκλου πώς παίρνεις την πλειοψηφία από ένα εκλογικό σώμα που πιθανόν αγαπάει τους ηλίθιους διότι είναι ηλίθιο και το ίδιο Αν δεν το ακούσατε το εκλογικό σώμα το αποκάλεσε ηλίθιο αυτό που επιλέγει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Πέτρος Τατσόπλος ο οποίος πριν δύο χρόνια ήταν από τους ηλίθιους εκλεγμένους στο, μαζί με τους ηλίθιους στο κοινοβούλιο Ο κ. Σαφόσονος, ναι, ναι Τα ποτέ την οικογένειά σας Ναι, ναι Ναι. Δεν κατάλαβα ότι τι; Ότι η οικογένεια μα θα κάνει όλα καλά. Την οικογένεια σα. Ναι, κύριε, την οικογένεια μα. Όσο για να σα φαίνεται ή έργο, ναι, την οικογένεια μα. Στα... Η οικογένεια <συστά> μα είναι αγίνα επειδή την οικογένεια μα δεν μου πάνε στο διάλογο λέω εγώ. Το Font Sύρα δεν έχετε συγγραφέα εξέματο. Εμεί Ναι, μα άρχισε όλοι. Α ναι, ναι. Ποιο, <συστά> όλοι. Όλοι. Το όλοι με ωμέγα και κάπα μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Η καθένα συνεχίζεται μαζί και θα δένω όλοι χώρια. Μόνο για τη Μαθα. Μόνο για τη Μαθα. Είναι αυτό που λέμε πουλιά στον αέρα πιάνεται. Πολλά αγώνα! Ποιο αγώνα. Ο αγώνα που δίνεται. Συνεχώ, από το 22. Άπαξ και ο αγώνα εκπροσωπείται πια από του Μην παρετηθείτε και αυτά και βγήκαν αυτοί στον αγώνα, εσείς δηλαδή. Άστο, έχει ξεφτυλιστεί πλήρω. Τα ορφανά του Τσαουσέσκου τελικά, τα ορφανά του Στάλιν, αδέρφια. Τα ορφανά του Χίτλερ να σκέφτεσαι, τα αδέρφια σου. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση με εγώ με τους α, το το α, τα του Απριλιανού. Του πατεράδε σα. Που στο κάτω-κάτω κάτω, το... να λέμε και τι αλήθειε, δεν μα άφησαν και χρέο, ε. Ήταν αλλιώ τα πράγματα επιχούντας. Μετά τη μαρξοθεραπεία θα ακούσει από εμένα και την πάπαδο πουλοθεραπεία. Είναι αμαρτία δε... να μην πηγαίνετε σε κάποιο talent show, ε. Είναι αμαρτία Λες, να δε... το ακούω μόνο εγώ. Είναι κρίμα. 12,75. Δηλαδή, με γιατί με να μην σε αξιολογήσει πάνε... μια φουρέιρα, ένα μουζουράκι, δε... δεν δε... καταλαβαίνω. Δε... Είναι κρίμα τόσα σούργια να πηγαίνετε χαμένα. Α, αυτό λέω. Να μάθει κάποια στιγμή να λε, είμαι αυτό, πιστεύω σε αυτό και δέχομαι αυτό και πιστεύω για πάντα σε αυτό. Δεν με δεν είμαι Να μην ξέρω πού θα πάω. Ε, δεν είναι. τώρα να μιλήσουμε και τώρα σαν άντρε. Σαν άντρε να μιλήσουμε εμεί. Εσεί είστε ευνούχοι. Θυμάστε τη φωνή του Παπαδόπουλου, του αρχηγού σου. Α επεδίνουν τώρα. Καταλαβαίνουμε διή γιατί έγιναν όλα αυτά. Αν καταλάβει από τη φωνή, καταλαβαίνει τι γίνεται και μέσα στο παντελόνι και λε, έχει και αυτό τα ζήσαμε όλα αυτά. Από Η παντελώνι Ελλάδα παντελώνι. υποφέρει χρόνια από μικροτσούτσου. Ωραία, δημοκρατία. Θα να μιλήσει κι ο άλλο. Όχι δημοκρατία, αγάπη μουσένα. Όχι δημοκρατία. Έλα τώρα ήρεμα. Θε και δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. Θα ακουστώ εγώ. Δεν έχει και όχι την Το, άλλο, το κάνω για να νιώσεις και εσύ οικία. Σου δώσω δημοκρατία Είμαστε. τώρα ξαφνικά Είμαστε. Να πάθεις εκεφαλικό, τα ήταν ό, Αυτό. Άκουσε να τη επειδή διαβάζοντα σε μια σελίδα του Facebook σχετικά μια δημοσίευση για κάποιο Γερμανό που ήταν στη Λαμία στην εποχή τη Κατοχή. Ναι, σαν δάλη και... κάλτσα. Όχι, συνεργάστηκε με το ΕΑΜ. Γιατί αυτό συνεργαζόταν ε, με το ΕΑΜ, δεν φορούσαν κάλτσα και σαν δάλη. Δεν ξέρουν. Ε. Ε, όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου αυτό. Απλά ο άνθρωπο συνεργάζεται με το ΕΑΜ. Γιατί είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί με το ΕΑΜ όπω ξέρουμε. Ε, Και <χει> <χει> δεν συνεργαζόταν. Α. Όχι, μην τον μπερδέψει τα πράγματα. Ναι, ο ίδιο έγινε, πήρε ελληνικό όνομα, ονομάστηκε κόκκινο. Έγινε αγιογράφο συνέχεια. Και εγώ λέω, Πώ γλύτωσε από το, τη Μακρόνιση ο άνθρωπο τη γλύτωσε επειδή συνεργάζεται με το ΕΑΜ. Δεν το πιάσε, Νέλη, να το πάρει τη Μακρόνιση. Εκεί είναι το ζήτημα. Κι εγώ το ψάχνα το ζήτημα, να ξέρετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ, γεια. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σα. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μάρκο. Μάρκο, του Σεφερλή. Όχι, Ο... το... Μάρκου, Ναι, Αγίου Μάρκου. Η οδό είναι στο κέντρο, κάτω. Να σα τη δώσω, να σας συνδέσω. Ναι. Στην Ευαγγελιστρία σκοντά αυτή δεν λέτε. Που τα ρουχάδικα. Να σα συνδέσω πάντω. Ναι. Από πού καλείτε. Από τον κύριο Νάνεβιν, τα πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα. Μάλιστα. Εσεί είχατε δώσει το σάκι του ρουβά εκείνη τη φωτογράφηση που είχε βάλει στο τσουτσούνι μπροστά από ένα πυροτέχνημα. Που ήταν γυμνό. Όχι. Όχι, λέω, μη παρεξήγηση μπορεί. Λοιπόν, σα συνδέω με την Αγίου Μάρκου Μισολετάκι. λεπτάκι, ναι. Ναι, ναι. Να, να είστε σεβαστικο. Και με τούτα και μετά, αλλά φτάνουμε προ το τέλο και για σήμερα, την πρώτη ημέρα τη εβδομάδα. Ρωτάτε για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια, θα εκπέμψει την Δευτέρα που μα έρχεται, 3 Οκτώβρη, Οκτώβρη στι 10 παρα 10, δευτέρα Τρίτη κανονικά. Κάποια στιγμή θα αλλάξει η ώρα προβολή, αλλά αυτό αφορά το νιο τρει εκπομπέ, δύο-τρει εβδομάδε μετά. Αυτή τη Δευτέρα, μετά τη Μουρμούρα, που είναι νέα και η Μουρμούρα, στον Α, χωρί άδεια μέχρι στιγμή. Έτσι κι αλλιώ για τι 90 μέρε όλοι θεωρούνται νορμάλ και φυσιολογικοί. Μετά θα αποκατασταθεί η τάξη και μάλλον κάπου θα είμαστε ή δεν θα είμαστε. Δεν έχει σημασία. Αυτή τη Δευτέρα ξεκινάμε με τον Παλούρδο, διευθυντή πια του καναλιού. Γιατί είχε γίνει από, τα, από την προηγούμενη χρονιά, διευθυντή ενημέρωση στο φανταστικό κανάλι τη Ελληνοφρένεια. Εδώ σα αποχαιρετούμε. Λαό ακολουθεί. Μα πάει στο μαγαζί, ο Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σα. Έλα Αποστόλη, η Σουλτάνα είμαι Έλα πάλι, τι θες Ευτυχώς άλλαξε τόσο πολύ η φωνή μου Από την τρομάρα μου Πάλι, <laughs> καλά, και εγώ δεν την άντεχα ε. Με πήρανε απ' το φαντάσου Δεν είναι αυτή η φωνή να λιβγάζεις <laughs> Να <τις> κάνει μαθήματα <laughs> Ε, το σουλτάνο όμω με το πει. Όχι, λοιπόν, το νεολοκά είναι ό,τι πρέπει. Το καπίστε, ξέρει τι είναι. Ε, εγώ δεν ξέρω, φυσικά ξέρω. Το έχει κόψει, να, αυτό ναι. θέλω να σε ενημερώσω. Να προσέχεσαι, το συγκινήσω. Γιατί μπορεί και σένα. Θα μου τη φέρουνε. Και, και όσοι είστε έξυπνοι, να χρησιμοποιεί του πολύ ποντινού μα. Μαρή Σουλτάνα, ε, ε, ε, ε, ε. μην είσαι εκείνη που έχω δει στο αχελό στη δει δί που δίνει συμβουλέ τη Εκκλησία. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, Α, δεν είσαι και σίγουρη. Δεν είμαι και σίγουρη, αλλά δεν. Λοιπόν... Να σου πω, Μαρή Σουλτάνα, πόσο χρόνο είσαι 49, 49 και τέτοια πέτρα. Άθε μα το.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 Τώρα με Δεν μπορώ να, να το ανέξ αυτό. Θέλω τυχώς. το πρωτότυπο, δεν μπορώ τη μετάφραση, αυτό έχει ποτά άλλο. Να διαβάσει την ψυχή, την πνεύμα, πνευματικός πατέρας, ο πνεματικό πατέρα, ω επνευματισμό. Ενώ ξέρω την πνευματικό πατέρα. Και τι είναι και τράγκο, είναι με το πόλιο. Λοιπόν, Ναι. ναι. Τράγου που του χρυσών τα μγκαγκάρια, αυτή είναι τράγη. Αφίσαμε να σα το πω. Λοιπόν, εγώ είμαι ασφαλή. Εσέσει όμω δεν είστε και πολύ. Φύγει εσύ ασφαλή. Επειδή δεν είμαστε ασφαλίσει επειδή υπάρχει σε εσύ γι' αυτό δεν είμαστε ασφαλή. Ναι, αλλά τι να κάνουμε από το φόβο μα κάνουν ό,τι θέλουν. Να σου πω με νερού λουρκ. Και Εγώ δεν θα το επιτρέψω αυτό. Να σου πω τώρα, εσύ τώρα ψυφίζει. Θα μάθει αν εμένα να έχω τα δικαιώματα μου. Εγώ κοίταξε, έχω όμω το χαρτί το τελευταίο. Του γιατρού. Ξέρει τι γράφει. Τι τραπέζι. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η φωλιά του κούκομ μην νομίζω ότι είναι ελθεινό. Το τελευταίο μέρο, το τελευταίο μέρο δεν είναι καθόλου αλήθεια. Α, έπαιζε, εκεί στο ελευθενό. Με διέκοψε τώρα και. Δεν πειράζει, να σου πω τι ψυφίζει. Δεν ψηφίζω. Αν ψήφισε, αν ψήφισε. Πέσω του μέρνδεσπε με ένα τρόπο και σου δίνουν δικαιώμα ψήφου. Τι θα ρίχνετε. Περίμενε να σου πω, Ποιον να ψηφίσεις, όλοι είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Να με συγχωρείς, να με συγχωρείς. Δες μου Δεν είναι όλοι το ίδιο. Δεν μπορεί προς να βαρέσετε το Βασίλη, το Λεβέντη που έχετε πολλά κοινά λοιπόν, δίπλα με άλλους. Είστε. Αν κάποιο σας προσβάλλει ότι είστε αμαρτωλοί θα τους απαντάτε ναι τα κάναμε, δεν ξέραμε, δεν θα το ξανακάνουμε. Μην τα λες γρήγορα να σημειώνω. Αν πα κάτω από Ράσου και θα διαβάσουν ευχή θα σε κάνουν πολύ υπάκου. Μωρίς Σουλτάνα βαρέθηκα. Άστο αύριο ναι. πάλι. Φτάνει, φτάνει. Οχι δεν μπορώ όλη την κοινή Διαθήκη. Άστο γεια, γεια. Δ Κοίταξε να δεις, σύγκρινα τα ψίχουλα του Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, του Μητσοτάκη, πρώτη φορά, να το καταλάβει ο κόσμος γιατί δεν το έχεις ακούσει αυτό το όνομα, τα ψίχουλα του Μητσοτάκη και τα ψίχουλα του Τσίπρα. Εγώ θα πληρώσω 50% λιγότερο ΕΜΦΙΑ, 50% λιγότερο θα πληρώσω τώρα, πρώτη πρώτου του 2017 θα πληρώσω 40% λιγότερο ΟΑΕ και τρίτον οι περισσότεροι μου πελάτες είναι στο δημόσιο τομέα, άρα αν τους πειράξει ο κύριος Μητ Να φυγκουν τα δικά μου συμφέροντα. Οπότε αν φυγκείω τα ψύχουλα του Μιτσιοτάκι και τα ψύχουλα του Τσίτρα, τα ψύχουλα του Τσίτρα είναι περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ, γεια στο Μιτσοτάκι. Καλά σας έχει μάθει ο αντρέα βέβαια, Μητσοτάκη. αλλά είστε άξιοι της μοίρα σα. Ή ψηφίσει βάσει των ψυχούων ή ψημένει να φάει τη Φραντζόλα, αλλά ορισμένοι περιμένουν 40 χρόνια αυτό είναι το πρώτο. Ειδικηγεί κερπάσει τη Φραντζόλλα ή να σου πω ακόμα καλύτερα. Μα θέλει να φτιάχνει μόνο σου τη Φραντζόλα. Λοιπόν, κοιτάξτε. <Συλιά>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 Εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο να είναι πιο μερικελικό το κράτο μα. Θέλει να μειώσει τι επιδοτήσει. Τώρα σοβαρά πιστεύει ότι ασχολούμαστε και μα νοιάζει η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια επίση μεγάλη υποστολή παρατηρήση. Πολύ σωστή. Γιατί, γιατί με πούτε τώρα και απασχολώ τα το αυτιά του κοινού μα, του, του Θηναϊκού. Για τον καλό μα δήμαρχο το Μπουτάρι, τον επιστρατευμένο και πει κάτι θα πει. Ωραία και το κρασιά, άλλο με το Μπουτάρι, να πει κάτι άλλο. Είναι ο ορισμό που λέμε καλά κρασιά. Τέλο. Ένα πράγμα δεσμευόμαστε. Εμεί οι σοσιαλιστέ, οι Ελληνίδε και οι Έλληνε. Με κυβέρνηση Σύριζα θα κοιμούνται ήσυχοι στα σπίτια τους. Συντρόφισε και σύντροφοι. Ο σοσιαλισμός είναι η συνεχής αλλαγή. Καλύτερα παντάλωνα για σε με τι; Για σε με την κομματά. Και νέα αριστερά στη λίμνη σε ποιο να μου την εμπλήνη, σε να την να στον ήλιο να στένοση, και πια ένδειξη αξία όταν αριστερό. έρωση νέα αριστερά την δώσει, σε πια να τη διπλώσει. Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο.